Ο Εμπολόγης θα αναπνέ Σαν τζιτζίκι ξεμακά <Λε> Η ανάσα Ναι <Λε> Δεν θέλω Θα τις Οι Οι σχέσεις, σχέσεις σου δεν θα χαλάσει. Εάν ο το δείχτη μου ακουβήσου το, το στόχο μας. Ε, Τι κάνεις. Καλά κι εγώ. Πού είσαι? Σπίτι. Εγώ παιδίωσα με το αυτό που σου έλεγα ήμουν σε μία διάλεξη και σε πήρα τηλέφωνο Λες λες, λες, λες. Η σκέψη λες, σου λες, τώρα παίζει να λες, χαλάσει. Λες, λες, Δεν, ανα... Δεν θα αναπνεύσω άλογα σαν στα χείλη σου. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα και θα την κρατήσω. Η ώρα είναι καλή. Είναι τώρα και μετά.